Να σας καλωσορίσουμε και σήμερα με αυτή την υπέροχη μουσική του Μίκη Θοδωράκη ένα τραγούδι που επίσης έχει δεχθεί και ένα κομμάτι άπειρε εκτελέσεις εδώ είναι σε μια από τις καλύτερες έτσι δροσερό ότι πρέπει για ένα καλοκαιρινό μεσημέρι του θερμού Ιουλίου πάντα Ιούλοι είναι θερμή και γενικότερα στο Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο έχουμε ιστορίε για να μην ξεχνιόμαστε συμβαίνουν όλα αυτά Θα κριθούν όλα όλοι, κρίνονται από το έργο τους, από το αποτέλεσμα, από τις πράξεις, όπως λέμε και όχι από τα λόγια. Ε, έτσι το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι θέλουμε να κριθούμε και θα κριθούμε όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα μας. Από τα έργα θα κριθούμε όλοι. Θα κρυθούμε όταν πρέπει, αλλά μέχρι τότε υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές, καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, το κρασί και το ελαιόλαδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω έθεσε πολύ ψηλά τον πύχη και έβαλε ακριβώς το πλαίσιο της κρίσης γιατί κάπως έτσι θα κρυθούν με όλο αυτό το περίγραμμα. Έχει απελευθερωθεί ο Αλέξη Τσίπρας μετά και τα πολύ καλά λόγια και τις επιτυχίες στον τομέα της οικονομίας. Οπότε το περιέγραψε πολύ αναλυτικά από την χθεσινή του ομιλία γιατί γυρίζει γενικότερα τώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη, κάνει συναντήσεις και μιλάει. Γενικώ αναπτύσσει τι απόψει για τα φλέγοντα θέματα. Έχουν κρυθεί. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κρυθεί. Στην πράξη, κρίνεται καθημερινά. Δεν έχει κανεί από το να περπατήσει και βεβαίω στη γωνία Αμερική και Πανεπιστημίου που περπάτησε ο Μπαλάφα χθε που είδε ένα μηχανάκι να του λέει, με αναβάτη μηχανάκι, στην πορεία το είπε: Να του λέει ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και ο Πετρόπουλο περπατάει στο δρόμο. Και ο Φλαμπουράρη περπατάει στο δρόμο. Και θανό φωτίου περπατάει στο δρόμο. Και η Αυλονίτου περπατάει στο δρόμο. Αλλά και ο Τσίπρα. Περπατάει στο δρόμο και όλοι αυτοί λένε ότι πάνε πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση. Το μάζεμα που ακολουθεί είναι για να καταλάβετε κι εσεί που δεν περπατάτε στο δρόμο, αν κάποια στιγμή του συναντήσετε όλου αυτού, να πείτε τα ίδια. Χθε, επειδή συνηθίζω να περπατώ στου δρόμου τη Αθήνα, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίε, το ξέρουν οι επαγγελματίε, και μου λέγανε: Στοθήκαμε, επιτέλου θα πληρώνουμε εισφορέ. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από τον ελληνικό λαό, παρόλη την εικόνα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Προπατάω στο δρόμο καθημερινά. Στηρίζεται η κυβέρνηση. Εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίο με βλέπει στον δρόμο και μου λέει κοίταξε να δεις. Εμένα η σύνταξή μου ήταν 920 και είναι 920, είναι 917. Δεν είχα καμία φοβερή από αυτές τις τομές που λένε τα μίδια και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ κρατήστε και μη φύγετε Εντάξτε ο κόσμος καταλαβαίνει και, κόσμος καταλαβαίνει και είναι πιο μπροστά από μας Μάλιστα. Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη γιατί ναι. κυκλοφορώ εγώ, δεν γρύπαμαι. Ναι. Να βγει και να μου πει ξέρεις μου πει αυτό και δεν το έκανε. Εγώ έξω τώρα πέρασα ναι, ναι. Κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος κρατάτε κρατάτε Ο τελευταίο είναι ο Φλαμπουράρη, ο πρώτο-τελευταίο είναι ο Αλέξη Τσίπρα και πριν ήταν η Αυλονίτου, η Φωτίου, η Τάπα μου, ο Πετρόπουλο, ο Μπαλάφα και όλοι αυτοί οι άλλοι οποίοι περπατάνε στο δρόμο. Του βλέπετε, μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο τη Αθήνα. Μην βλέπετε που έχει ζέστη, βγείτε, θα συναντήσετε κάποιον υπουργό να του δείξετε κατά μουτρα πόσο ευχαριστημένοι είστε. Να πείτε κι εσεί, κρατάτε, βαστάτε και βάλετε και άλλου φόρου και επιτέλου τώρα θα πληρώνουμε γιατί είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό τον κόσμο βλέπουν ή λένε ότι βλέπουν. Όλοι αυτοί πολύ καλοί παρέα. Τώρα, τι λένε στην πραγματικότητα όταν είναι μόνοι του μπροστά στα μικρόφωνα. Το ερώτημα όμω το οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι πώ τη φανταζόμαστε αυτή την ανάπτυξη. Τι είδου ανάπτυξη θέλουμε, Με ποια χαρακτηριστικά. Το κλειδί για την ανάπτυξη είναι η χαμηλή μισθή. Μπράβο. Η απορρίθμιση τη αγορά-εργασία και οι ελαστικέ μορφέ απασχόληση. Μπράβο. Πολλές αλήθειες μαζεμένες, Όντω εδώ το είπε, η χαμηλή μισθή είναι το κριτήριο της ανάπτυξης και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, με το πάρετε προσωπικά, ισχύει σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Αυτό ακριβώς μεταξύ άλλων είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, αλλά όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η χαμηλή μισθή, είναι η απειλή για χαμηλού μισθούς και ο φόβος γενικότερα να μην χάσει ούτε και αυτόν το χαμηλό Μισθό γιατί απ' έξω υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καθόλου μισθό. Οπότε όλο αυτό το πακετάρισμα βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη. Γιατί χωρίς όλο αυτό ανάπτυξη δεν υπάρχει. Σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου, το πολιτισμένο το βάζουμε σε εισαγωγικά γιατί δεν μπορεί να είναι πολιτισμός, η απειλή της ανεργία, η ανεργία η ίδια ή η απασχόληση χωρίς να αμείβεται σωστά, μια αναξιοπρεπή ζωή. Αυτά όλα δεν είναι πολιτισμός. Αλλά όλοι αυτοί αυτό θεωρούν ως πολιτισμό. Αν δεν σας αρέσει ο Τσίπρας, έχουμε και στην απέναντι πλευρά τον υποψήφιο. Όσοι νιώθετε αγωνία Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας. Όσοι υποφέρετε, υποφέρετε, υποφέρετε, υποφέρετε, υποφέρετε, υποφέρετε όσοι ανησυχείτε ανησυχώ Δεν για τον αυχισμό και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας Όσοι νιώθετε νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Όσοι νιώθετε Ταραχή. Όσοι νιώθετε Ταραχή, Όσοι νιώθετε Ταραχή. Δεν μας νοιάζει Αμαν, oh τα όλα αυτά για να καταλήξει, δεν μας νοιάζει Είχε φτιάξει ατμόσφαιρα, έβαλε τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τις ταραχές Όλα αυτά μαζί για να καταλήξει Δεν του ενδιαφέρει. Πολύ ειλικρινή, απότομα ειλικρινή, ευχάριστα ειλικρινή ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν του ενδιαφέρουν καθόλου τη αγωνία, ούτε τα υποφέρω τη Βανδύ Ούτε ο τερσής ούτε ο λεπα τίποτα από όλα αυτά. Πάντα σκληρό, όμω χρήσιμο και αποτελεσματικό. Σύμφωνα με, με τι αγιογραφίε που του κάνουν οι γνωστοί επιτέλειε. Κάνουν τι αγιογραφίε, αλλά ο Κυριάκο δεν μπορεί να μην μπει άλλη μια αλήθεια. Εμεί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή γιατί είμαστε μια πολιτική παράγκα, φτιαγμένη με λάσπη και με ψέματα. Μπράβο! <σχει> <σχει> Πολλές αλήθειες μαζευτήκαν και από τον Τζίπρα για τους μισθού και για, από τον Κυριάκο για την παράγκα με λάσπη και με ψέματα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ενώ είμαστε εδώ 14 Ιουλίου ημέρα και της Γαλλίας, μεταξύ των άλλων είναι και ο Τραμπ εκεί, φάγανε και στον πύργο του Άιφελ, βλέπουμε εικόνε, φωτογραφίε, γίνεται και παρέλαση τώρα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα γνωστά 83 συμβασιούχοι από το Δήμο της Αθήνας ε, έφυγαν. Του έστειλε ο καμίνης, μη δύο καμίνης νόμο που έρχεται από πάνω και αφορά νοικοκύρεμα τέτοιου τύπου αμέσως να τον εφαρμόσει πρώτος. 83 λοιπόν από του συμβασιούχου όλοι αυτοί που έκαναν τις κινητοποίησεις πριν 10-15 μέρε. κάποιοι πετάχτηκαν στο δρόμο, ε, δούλευαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο στου παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Αθήνας Έμειναν εκτό δουλειά. Και όπω λέει η Επιτροπή των Απολυμμένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθήνα, για άλλη μια φορά κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοτική Αρχή τη Αθήνα, με μοιρασμένου του ρόλου σε βάρο των οικογενειών των παιδιών που πάνε στου παιδικού σταθμού, σε βάρο τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Από τη μία, με τη των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στου βρεφονηπιακού σταθμού, με το 1 τρίτο των παιδιών να μένουν έξω από τι δομέ, και από την άλλη, με την άμεση απόλυση 83 συμβασιούχων. Επιδιώκουν την ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση των βρεφονιπιακών σταθμών που θα γίνουν βορρά στου ιδιώτες. Παίρνουν την υπόθεση στα χέρια μα, όπω λένε οι απολυμμένοι συμβασιούχοι. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι όταν κάνουμε δική μα υπόθεση στον αγώνα τη κινητοποίηση, τότε φαίνεται και η τεράστια δύναμη που έχουμε στα χέρια μα. Τότε ξεχωρίζουν οι φίλοι από του εχθρού, τότε πέφτουν οι μάσχε. Καμία απόλυση καμία τα αιτήματά του. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλου. Απαιτούμε άμεση ανάκληση των απολύσεων. Να πούμε ότι όλοι αυτοί δουλεύουν από το 15 εκεί έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις σε πολύ κρίσιμο και χρήσιμο τομέα παρόλα αυτά ο Δήμαρχος να εφαρμόσει αμέσω τις σχετικές αποφάσεις να ενεργοποιήσει τους νόμους τα διατάγματα, τις λύξεις των συμβάσεων σε ένα πολύ κομβικό τομέα όπως είναι ο παιδικός σταθμός η φύλαξη των παιδιών είμαστε το 2017 άλλε κοινωνίε θα είχαν λύσει κάποτε αυτά όλα τα παιδιά για τους εργαζόμενους γονείς Ήταν σε παιδικό σταθμό. Υπήρχαν κτίρια, ιδρύματα, άνθρωποι να τα φρα... κρατήσουν, να τα φροντίσουν, να τα ταΐσουν, να τα κοιμήσουν για να δουλεύουν οι γονεί. Αυτό ήταν δεδομένο, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιου να μείνει εκτός και δεν πλήρωνε κανείς τίποτα για όλα αυτά. Ε, λοιπόν, εδώ το 2017 σε μια χώρα μέλος τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό μεταξύ άλλων 10 αυτονοήτων πραγμάτων, τι 10, 100 αυτονοήτων πραγμάτων, Μπορεί κάποιο να λύσει το θέμα του Μόνο αν έχει λεφτά για να βρει την Άκρη κουράγιο Ότι άλλο θέλετε Αν και εμεί θα λείπουμε από Δευτέρα Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ 211-208-200 Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά Για να πείτε κάτι που θα μεταδοθεί το Σεπτέμβριο Μπορείτε να στείλετε SMS Το βλέπουμε εμεί τώρα Γράφετε real και νό το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 19.50 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο Παπά Τζιάρον, ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα είναι η μέρα τη Γαλλία. Επέτειο, έπεσε η Βαστήλη, είχαν εκεί γεγονότα. Ντράβαλα, την απελευθέρωσαν και από τότε ξεκίνησε μια ιστορία. Ε, με τι ισότητε, τι αλληλεγγύε εκεί, τι ελευθερίε, τα συνθήματα, του ωραίου πίνακε ζωγραφική που μα έχουν μείνει, τα μηνύματα γενικώ τη Γαλλική Επανάσταση. σήμερα όμω το 1921, πολύ καιρό μετά τη Γαλλική Επανάσταση, στη Μασαχουσέτη, στην Αμερική. Οι Ιταλοί μετανάστε εργάτες Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομίου Βαντσέτη, εμεί του λέμε Σάκο και Βαντσέτη με τα επίθετα έτσι γρήγορα, ε, είχαν κατηγορηθεί μ, καιρό πριν ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλου κατά τη διάρκεια ληστεία ενό καταστήματο υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Σας σήμερα λοιπόν καταδικάζονται σε θάνατο οι δύο αυτοί οι αναρχικοί εργάτε, τότε και οι Ιταλοί μετανάστε. Η κατηγορία, από ό,τι φάνηκε και τότε και στην πορεία, ήταν σκηνοθετημένη και είχε να πλήξει το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ, στο οποίο οι δύο τότε πρωτοστατούσαν, πέφτουμε από τα σύννεφα και από τότε συνέβαιναν αυτά στην χώρα της ελευθερίας στις χώρες της ελευθερίας θυμίζω εδώ ότι πριν λίγο καιρό πριν μια βδομάδα απελευθερώθηκε ο Τάσος Θεοφίλου είχε κάνει πέντε χρόνια φυλακή χωρίς να υπάρχει κανένα δείγμα ή ένδειξη ότι, ή απόδειξη ότι έχει εμπλακεί σε μια ληστεία παρά μόνο ένα καπέλο που το βρήκαν το βάλανε εκεί η Ιριάνα είναι μέσα στη φυλακή. Γενικώ είναι μια συνηθισμένη μέθοδος των αρχών της εξουσίας σε κάθε φάση και το 1921 και τώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες να κατασκευάζουν ενόχους για να φυλακίσουν όχι έναν, δύο, πέντε ή να εκτελέσουν στην περίπτωση του Σάκο και Βαντσέτη αλλά να φυλακίσουν και να καθυποτάξουν ιδέες που μπορούν να γεννηθούν στα μυαλά των καταπιεσμένων. Το γνωστό τραγούδι, αλλά εδώ στα Γαλλικά για να τιμήσουμε και την επέτειο της Γαλλίας. και είμαι από την Ελλάδα. Κουβαριστρές, βελονάκια, όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και μπιφτεριές, ματιλάκια, ζυπιτάκια, καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, το κρασί, βραμματιές, πολλολογιό, το πλανοδιό θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρώ. Εντιμότητα και η καθαρότητά μας Αυτή ψάχνει να ξαναβρει Την εντιμότητα και την καθαρότητά τους Θεωρούμε για την διευκόλυνση της συζήτησης Ότι υπήρχε αυτή από την αρχή Πάμε τώρα στα υπόλοιπα Οι απαράδεκτοι, Του θυμόμαστε όλοι Είχαν πάει, έχουν πάει Υπάρχουν ακόμα, έχουν πάει να δουν μια παράσταση Μπράβο, μπίρλας Φωτήστε, Ο, ο πίρλας, πίρλας, ο πίρλας Παιδιά, ελάτε, ο πίρλας Ο Όχι. Yeah. Yeah. Αυτός ποιος είναι τώρα Ο Κόρκος Ποιος? Ο, ο Κόρκος Τι γνώματα αυτά, ρε, ο και ο κόρκος <laughs> Μα είναι μεγάλη, δεν τους ξέρετε Ο Κρόκος είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο Καλέ, δεν του τώρα, τον και τον κόρκο Δεν ξέρουμε Ποιοι είναι είναι, παιδιά Ο Παιδιά, λίγο πιο σιγά τώρα και να το Αλλά, ησύχεσαι, σταματήστε, αρχίζεις. Σουσ, καλά σου. Τελικά είναι κρόκος ή κόρκος γιατί έχουμε και τον τσίπρα που μπήκε μέσα στην παρέα. Ως απαράδεκτος και αυτός μόνο του, ε, ένα σύριαλ μόνο του είναι ο τσίρα. Θα το λύσουμε το θέμα και αυτό στην πορεία. Γεια. Γεια. Με θυμάσαι? Όχι. Ε, αυτό έλειπε. Είσαι τόσο μερακλή που έχει σκοντή μνήμη. μνήμη. καλό είναι να έχει σκοντή. Αλλά όχι. Τι θε? Καταρχήν, να σου πω γεια. Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε. Γεια. Το είπαμε αυτό. Άλλο. Κατά δεύτερον, έχω να σου πω ότι θα έστελα βιογραφικό για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Αφού έχω και τα κονέσαι. Ένα είχα γλυκάνει μια μέρα με κάτι προ την Αμουργό, αν θυμάσαι. Είχα έρθει εκεί στο σταθμό, να σου το δώσω. Α, νόμιζα ότι δεν είχα έρθει εγώ στην Αμουργό. Όχι, στο σταθμό τον έδωσα. Τι ήταν? Ε? Κάτι που πίνεται. Είναι αυτό που λέει μου, δεν πίνεται. Λες, να μαζί, μας και Αυτό το λένε οι μπάρμεν στα νησιά Για mm. να κεράσουν οι σφυνάκια και να δώσουν να κάνει κατανάλωση Εγώ όχι, εγώ δεν είμαι μπάρμεν Είμαι πίσω από την μπάρα, με ποτά, ποτά Μάζε, καλό είναι αυτό. Ναι, συμφωνώ. Ό,τι πίνει ο καθένα, καλό είναι. Λοιπόν, άκουγα να αφιερώσω ένα πειματάκι στην βλακεία του λαού μα. Νομίζω ότι ένα παραδοσιακό τραγούδι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Είναι το Εμίση Τρίστον Καφτενέ, Τσιγάρο Πρέφα και Καφέ, Βρεδεβαριέ, Βρεδεβαριέ σε αδερφέ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει Εμίση στον Καφτενέ, Τσιγάρο Σερβάιδωρ και Καφέ, Βρεδεβαριέ, Βρεδεβαριέ σε αδερφέ. Πολύ καλό. Δύο φόνοι μια και διαμαντεμπούν οι πιστολιέ. Έπεισυχο Παρακαλώ. Ενεργεία <συσφίλαι> είναι κύριε γιατί να μην είναι. αποστολή είναι. <συσφίλαι> <Έλα. συσφίλαι> είναι; Ο <συσφίλαι> <Άντε πάλι>. <συσφίλαι> <συσφίλαι> Είναι μοιραίο, κύριε Λιάννη, είναι κάρμα Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πάμε ε... για το τελευταίο ψαγμένο τη χρονιάς. Ναι. <laughs> Κάποιο άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι του Κολαϊδόνη για όλα αυτά οι κόμενε, οι πρώινε και οι επόμενε. Και την επόμενη μέρα είπε: Φταίνε όλοι οι Έλληνε μαζί διότι τα φάγανε με τι κόμενε. Μάλιστα, πιο ψαγμένο πεθαίνει. Και προσοχή yeah. στο καλοκαίρι γιατί πεθαίνουν πολλοί από αυτά. <laughs> Έλα, yeah. Και σου εύχομαι μου Έλα, γεια, yeah. yeah. oh! Και είμαι από την Ελλάδα Κουβαρίστρες, βελονάκια Όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές ματιλάκια, τσιπιδάκια Καρύδια, φουντούκια αμύγδαλα, το κρασί Πραματιές πολλόλογιο Το πλάνο διό θα κάνω Ίσως και την ξαναβρώ Εντιμότητα και η καθαρότητά μας Έχει ένα λάθο το τραγούδι Λέει το πλανόδιο θα κάνω Ίσως και την ξαναβρώ την εντιμότητα Το σωστό είναι το πλανόδιο κάνω μήπω και την ξαναβρώ την εντιμότητα Σωστό και την ειλικρίνεια Και όλα αυτά που τα έχουμε χάσει Αν τα είχαμε κάποτες Είναι ένα... Μια μικρή διαπίστωση. Ο Καμένος βρέθηκε στη Σέριφο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω στη Σέριφο, Κρατάει μια εικόνα εκεί της Παναγιάς και τη δορίζει σε μια καλόγρια και λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Ο Φόντος, η Θράκης, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένα καινιαίο χώρος. Και αυτόν τον χώρο με τις ευλογίε υπεραμάχου στρατηγού της φυλάει η Παναγία. Καλά, α έχουμε και κανένα πλοίο, κανένα αεροπλάνο, κανέναν στρατό άμα χρειαστεί, καλέ διπλωματικέ σχέσει, ανάλυση γεωστρατηγική. Γιατί καλή Παναγιά! Δεν λέω, αλλά το 2-4 στο γερμανικό δεν θα το κάνει Παναγιά. Και άμα χρειαστεί κάτι, θα γίνει με άλλου τρόπου όπω ξέρουμε. Γιατί θα είχε νόημα η Από εδώ Παναγιά αν ήταν και από εκεί κανένα Άγιο. Αλλά δεν έχουν Αγίου οι άλλοι, έχουν. Όπλα, πάρα, πάρα πολλά, όταν το ακούσα από τον Υπουργό Άμυνα, υπάρχει ένα θέμα. Φεύγουμε από αυτό. Τώρα το κάνει για του γνωστού λόγου: ψηφοθυρία, να πάρει ψήφου από θρησκευόμενου, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν και δεν θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλάζουμε φιλοσοφικό θέμα και γεωγραφικό θέμα και τουριστικό θέμα. Το Αιγαίο το φυλάει Παναγία, όπω λέει ο Καμένο. Εγώ έχω ακριβώ την αντίθετη άποψη ότι αν όντω υπάρχει Παναγία. Ε, ε, το Αιγαίο φυλάει την Παναγία φυλάει και όλους εμάς γιατί έτσι όπως είναι το Αιγαίο αυτή η υπέροχη θάλασσα με τα νησιά, με τον αέρα, με το υπέροχο χρώμα νομίζω όλοι μας θεοί και άνθρωποι θέλουμε να φυλαχθούμε μέσα σε αυτό θαύμα τραγουδιστικών από την Κάλυμνο μας έρχεται, μέρα μέρος λέγεται δεν προλάβουμε να το ακούσουμε όλο γιατί υπάρχει ένας βίαιος λαός, εδώ τον πιάνει η Βία και η Βιασίνη, το λαό που θέλει να πει και αυτό στα δικά του για δεν σηκώνει το τηλέφωνο ρε τι λέρε, Ο. σε μένα ρε, καταρχήν τώρα τι είναι εδώ είναι το αποτέλεσμα του μη κόμματο τηλεφώνου Πει <σίλει> να δεν σου σηκώνετε το τσουτσούρε όταν πρέπει. να πει για το τηλέφωνο. Κοίτα να σου σηκωθεί εσέναν στην πυρά. Πιλά σε μα εμά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, ε, σήμερα έχουμε επέτειο. Καταργήσαμε τα μνημόνια. Σα σήμερα? Ναι, ε, το δεύτερο και το πρώτο. Α. Φέραμε τα καλύτερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμεί δεν είμαστε όποιοι και όποιοι, <σίλει> Αποστολή. Εμεί είμαστε με τον Κατρούγκαλο που είναι κομμουνιστή. Α, ναι, ναι, Φέραμε... το ξέχασα και αυτό. Τα είχαμε όλα. Έχουμε και του κομμουνιστέ. Γάγει το Στανιόμου. Έλαρα, Αποστολή. Πρώτα απ' όλα ότι αν ο Κατρούγκαλο είναι κομμουνιστή. Δεν ξέρεις εγώ ποιος είναι; Ποιος. Ο Αγιατολάχ ο Μεϊνί. Αχ δύσκολο όνομα διάλεξη Έλα μου αφού εκείνος είμαι. Θέλω να σε φωνάξω μια παραλία τι θα σε λέω. Ι. Από το Αγιατολάχ. Ι. Ι. Όχι Ι. Όχι Ι. Το Λαχ. Το Λαχ βρε. Αλλά το για λάχ. το Λαχ βρε. Ναι, λοιπόν. Πάλι βαρετό. Λε καλή επιστροφή λοιπόν. Ναι ναι. Έλα, Έλα μου. Λυπάμαι πάρα πολύ, το βλέπεις, Θα χωρίσουμε πάλι. Εμεί δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμεί Μια ζωή θα χαπιόμαστε. Μια ζωή θα Εμεί Κάποιο κάπου, κάποιο λάθος κάνουμε. Κάποιο κάπου, κάποιο λάθο κάνουμε. Εμεί όχι αγάπη μου. Στην καινούργια θα είμαστε πάλι μαζί. Together. Ε, Ναι, αυτό για το λίγο καιρό το νους. Τη μέρα θέλει να σου ανοίξω την καρδιά μου. Αυτό που όλου μου ανοίγει την καρδιά σα και το βρακεί καμία. Συστή όσοι. Σε εξηστήσει, έ, σε κηστήσει, εγώ φτέω μετά. Ωραία. <laughs> αυτό που όλου μου ανοίγετε την καρδιά σα και το βρακεί κανένα. Ε? Ε? <laughs> Α, τώρα, ναι, τώρα το θέσει πολύ καλά. Έτσι. Ωραία. Μιώσω και φέτο αυτό το δυσάρε στο συνέστημα <laughs> ότι φεύγετε και μα εγκαταλείπετε. Τι φεύγουμε, πα καθόλου <laughs> καλά. <laughs> Γιατί μπορεί <μωρί> να δυσάρεστο. <laughs> Έχει να πάει κονσέρνα σύνδεφο. Λοιπόν, προπόνηση, να μαθαίνετε. <laughs> Είπε λοιπόν, εμεί σταματάμε αυτή την αυτό δεν σημαίνει τίποτα για σά. Έτσι υποφύνει. Δεν σημαίνει τίποτα για εσάς Αποστόλη μέσα μου ΣΠΑΡΑΖΟΜΕΣΑΜΟΥ Αγάπη μου Πέτα το βρακι τώρα ε... Τώρα τώρα ναι Εσύ και όποιο φίλος ε, μας ακούει Πήρα να σου πω να πούμε να μαυρίσει το κολα... πρώτον. Δεν έχω ανάγκη, το κάνουμε με τεχνητέ μεθόδου. Γι' αυτό σε πειρά, για την τελευταία τώρα του... για το καλοκαίρι. Να σου πω ρε Ματέρα, εσύ ρε μα... αναρωτιέμαι πάρα πολύ, αφού ανοίξει τον ιδιωτικό τομέα, πώ είσαι υπερασπίζεσαι με τόσο μένο τους κοπρίτε και του υπαλλήλου. Μα... Αν θα είχες μια τέτοια εκπομπή, θα σου κουρασμένο παλικάρι σαν Αλλά επειδή είσαι παραγωγικό και κάθε μέρα φτιάχνει θα πει το ραδιόφωνο που σε ακούμε και σε γουφτάρουμε, γι' αυτό ρομαντάκι διδιώνει. Πού είσαι με του κοπρίτες του δημοσίου υπαλλήλου μαλακί, και εντέκνο, μου κρύβει τη φωνή και βάζει λόγια από πάνω. Επειδή βρίζω για τα γκροεπάπαξου. Γεια σου, Τζουτζουκάκι, μου. Καλό καλοκαίρι, Τζουτζούκο. Μου να είσαι καλά. Αν δεν Λουλού, που τα κουτάκι, Άντε, καλό φλαμίγκο, γεια. Άγγελε, υποφέρει η Τζέννη Μπότσι. Έτσι λέει, από τον Birmingham μου στέλνει μήνυμα Και εμάς που περιμένουμε κάθε μέρα να σας ακούσουμε Δεν μας σκέφτεστε καθόλου και πάτε διακοπές Είστε η μόνη μου παρηγοριά πείτε σας παρακαλώ Στον Άγγελο ότι υποφέρω Από Birmingham Γεια σας συντρόφισες και σύντροφοι Αγωνιστές και αγωνίστριες Της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης Πότε θα το Πορτολί Και την πολύ Adio, ty o Yasas. Μισοτάκι. Φρουρά! Γεια σα και με τη νίκη! Ον δύο κομμανδάντερ. Η φρουρά που είναι. Φρουρά, φωνάζω φρουρά. <συσίλια> Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαν τοπούλε Τέλος. Ε, τι άλλο να προσθέσουμε εμεί βάλαμε τους καλύτερους να σας πούνε αντίο να προσθέσω καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε, γεροί να είμαστε να ανταμώσουμε ξανά το Σεπτέμβριο με τις παραγγένειες που στο τέλος όπως κάθε Παρασκευή, γεια σας Επειδή θα φύγετε τώρα, μας με ένα καλό, βάλε λίγο ο Βασίλη ένα από την πορεία της πρώτες φορές που σκεφαρή που σε βρίζε, γιατί γουστάρουμε να σε ακούμε να σε βρίζουν. Τέλεια, και εγώ γουστάρω να με ακούτε να με βρίζουν. <laughs> λοιπόν, χαιρετώ. Γεια! Yeah. Yeah.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 Μια άλλα τοπία της Ευρώπης. Ε, και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή. Δεν θέλουμε ζωντανή φίδια, εμεί. Καλά. Πάμε και τρώμε και φίδια και μαλλίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμεί δεν τα τρώνε, είμαστε Έλληνε. Και μη με τώρα. Ε τώρα όμω θα είναι τη μόδα λόγω Ολυμπιακή. Είναι τη μόδας να φάμε κι εμεί λίγο φίδια. Θέλω να σε ψηφίσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Η ελπίδα έφτασε. Αν ήμουν γροθιά σου, να είμαι η αριστερή σου. Βενσερέμο, άσταλα, Βικτόρια, έμπρε. Εσύ θα με πριν μ' αφήσει να φύγω. Με ένθια να με λούσει. Μετανάστες για λίγο Η Μιτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας Αν δε μου τη φορούσες Ψέμα και η φωνή σου Που δεν ξεχνάω ποτέ Έτσι που με πηδούσες Λες και ήτανε γιορτή σου Ξαναπες όλα ναι. Σύπρας Ναι σε όλα ναι σε όλα, τι καλά Την Παρασκευή θέλω μια παραγγελία Και τι δεν κάνω Και τι δεν κάνω Και τι δεν κάνω Η επιπραμένη σου ζωή Για να γλυκάνω Μπράβο Η... Τη μνημονιά σου να ζήσω κι ας πεθάνω Και σημεριώχνεις σαν τον Κώστα τον Μποχράνο Ο oh, κάθε στιγμή <laughs> Αυτό Κάπου να βρεις τον Κώστα τον Πογδάνο να το κολλάς Από σένα θα το πάρω, έλα, γεια Και τι δεν κάνω Η επιτραμένη σου ζωή Για να γλυκάνω Και εσύ με σαν τον Κώστα τον Πογδάνο Ω, oh, κάθε στιγμή Και τι δεν κάνω Η μνημονιά, άρα σου να ζήσω κι ας πεθάνω Και εσύ μου και μια πίκρα παραπάνω Για πληρωμή Αμαρτία μεγάλη Μια καρδιά που για σένα Λαχταράει και πεθαίνει Να τη βλέπεις σαν ξένη Μην προσπαθείτε να στοχοποιήσετε άνθρωποι Επειδή κάνει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο Πνίγωμε απ' τα χρέες Σιγά, παιδιά Είμαι ο πίκος απίκος Τόσο, Τόσο μεγάλα πάθη Η καρέκλα και ο φίκος Θέλω εδώ να μείνω Που με έχουνε γαμίσει Δεν πι***τε γιατί χανόμαστε Και ούτε καταλαβαίνω Αν έχουμε κολλήσει Αφηρέστα έχουμε την Παρασκευή Αυτό το καινούριο της τσολιά την επιτυχία Το αν δεν μου τη φορούσες Αν δεν μου τη φορούσες σε και η φωνή σου Ξηκώνουμε τα μανίκια Για να σηκώσουμε ψηλά Τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας Που δεν ξεχνάω ποτέ Έτσι που με πηδούσες Λες και ήταν γιορτή σου, ξαναπες όλα ναι. έτσι που με διδούσες. Λες και ήταν γιορτή σου, ξαναπες Μπορούσα να κάνω μια για την Παρασκευή. Για Δεν θυμάμαι αν είναι ο βουλευτή τη του Ισανέλ που έλεγε ότι ψήφισε τα μνημόνια και έκλεγε. Ο του ΣΥΡΙΖΑ, υποδομών. Που έκλεγε, ναι. Καλά, και άλλοι κλέγανε. Το Σπίρτζη θυμάμαι. Κλαί, ναι, όλοι πάντων. Και θέλω με τη που λέει σαφόνο, τώρα, με τον άλλο που λέει Έχει πέρα έγινε η πιο δραματική σκηνή που εγνώρισα σε όλη μου τη ζωή. Μόλι η μαμά βλέπει την ίνια στο κρεβάτι, βάζει τα κλάματα. Αυτό υπογράψαμε, αυτό που εσεί κανονίσατε και για το TAIPED. Για τι 9 παραχωρήσει που εμεί δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι εμεί φωνάμε. Κλέει μαμά. Κλαίει Εγίνα, κλαίω εγώ και Εμείς φωνάμε. Κλαίει ο Σοκόμες, κλαίει ο <στι> φύλακα. Όλοι κλαίγατε <κλαινε> Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι <κλαινε> Αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση <σχελί> στη εννιά ιδιωτικοποιήσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα <Κλαινε> Δηλαδή με όλα αυτά τη βόλεψες εσύ Μάλιστα Μα εμείς η σωήν αργά με δροσολογά Με κυνηγούν οι μέλησες Κι εσύ Με Και το δεύτερο είναι όταν ήσουν οδηγό στο μετρό Θεσσαλονίκη. Τότε που έγινε η επίταξη. Και αυτό σεξιστικό. Γιατί, Μωρή, που, που μπαίνει το μετρό? Στο τούνελ. Στην τρύπα. Άρα, τι κάνει το μετρό την τρύπα. Ε, υποθέστε μόνοι σα. Σεξιστικό. Άιση χτύπη. Θα του ταράξουμε στο σεξισμό. Φιλάκια Σα μιλάει ο κυβερνήτη αμαξοστοιχία. Δουλεύει τούτο. Καρβουνό, άμενα να Επόμενη στάση, Παπάθου. Χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρ. Μπαόκια, προσοχή στο με μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. Επόμενη στάση, Πουγάτσα με άποδο. Κουγάτσα με σκαλή, του γρου μπροστά. Μπρόνος ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Επόμενη στάση, επόμενη στάση, επόμενη στάση... Μισό, μισό. Να γυρνάει κουλάρακια, να γυρνάει. Επόμενη στάση, τούμπα. Next station, Toom. Dinazzo to Vasiljików, A ta matyszo to kaków, Szychale, dę si, si māgyzaj, ma pali e Αγγελία θέλω. Δύο σουβλάκια χειρινάω και εντάξει. Αυτό μην ζελιγωθούμε, μόνο. Λοιπόν, άνθιμο... Άνθιμο α... σκέτο ή άνθιμο γαζί που λέμε. <laughs> <laughs> κι εγώ αστείο. <laughs> Για πάμε. Αν θυμώ και λοιπά φασισταριά παπαδέ. Ντροπή, ντροπή, ναι. Θα δώσει και μια λούκα εκεί πέρα. Εντάξει, έχει απόθεμα, βάλει ό,τι θέλει. Τον παππού, ψυχή θα παραδώσει μωρή. Πού είναι κάτι κορυφαία του στυλ. Έχω το κάμπριο για να βλέπω το Θεό απευθεία κτλ. Και, και όλα αυτά θέλω να τα δέσει με τραγουδάκια του στυλ. Τσέχο κάνει Θεό μια φορά να σε δώσει. Τα... Αυτό είναι στα παγορευμένα τραγούδια, μπορεί, λογικά. Απαγορευτεί. Αυτά λογικά δεν έχουν απαγορευτεί γιατί έχουν χριστιανικό μήνυμα μέσα του. Okay. Τα όλα, άναψο Θεό τη τσιγάρο. Μπορώ να και... βάλω και λίγο την προσεύση. Κάρε, ρε, γράφει, ρε, ρε, ρε ζωγραφίζει. Mm. Αυτό Αλεξίου, θεό αν είναι. Δεν είναι όσο αυτό, αλλά τέλο πάντων. Τέλο πάντων, εντάξει, κάττα εσύ εκεί πέρα μια χωριάτικη απώλεια. Λίγο πιο χασικλετικό το δικό μου, αλλά εντάξει, οκ, okay. αλλά έχει για θεό μέσα. Θέλει και του αγγέλου και αγιο πυρίδο να έχει πολλά. Κι όταν ανάψω, Άργιλε και έρθω σε ντουμάνι. Α, θέλω, ναι, άμπρα μου, πώ στην εκκλησία, μα έχει πεθάνει ο άλλο και σου λένε να γράψουμε όλε τι λαμπάδε, να γράψουμε τα μισά. Στείλω όλου yeah. του αγγέλους σου, θεούλι μου. Βάλω όλου του αγγέλους σου, θεούλι μου, α, να πούν τον Άνι να νι. Να, τα αυτά επιτρέπονται. <σταλήθως> Τελειώνω <σταλήθως> λοιπόν λέγοντα κάτι: Ότι όλε αυτέ οι, οι, οι ροέ λοιπόν των προσφύγων και των μεταναστών έχουν μια κοινή συσταμένη. Είναι μουσουλμάνοι. <σταλήθως> Είναι μουσουλμάνοι. <Γυκλή> Και εδώ λοιπόν ανιδρύεται ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Σε έχω κάνει θεό, να αγαπώ, πίσω. Σε να Στην πατρίδα μα δεν φοράμε άλλοι. Είναι μικρή η πατρίδα μα. <Γυκλή> Κάτσε φοδινή, παιδί μου. Τι <συκάλι> Καλά, παπά μου, συγγνώμη, τρόμαξε. Άκουσα αυτά τα αναγκαστικά και νόμιζα ότι ήταν τίποτα φρικιά. Τι πολλά φρικιά, με τρία απλόπληκου αερόστατου. Θα τριγκυρίζουν έξω τον κάμουρα. Όχι. Εμεί λέμε τέτοια κουπουρού, που νυχιάτικα. Μα <συκλίου> κυβερνάνε, να μην του πω πάλι ο κουμουνια. Οι κουμουνιστέ μα κυβερνάνε. Αυτά μου είπε ο Θεό, αυτά και εγώ σου λέω. Θα πέσει εξορκισμό. να σε βρω. Να βάζεις ό,τι λέγαν αυτό ο γιοριά τη ο τσίφρα και όλοι αυτή ο τρέχουμε, κάνουμε αγώνες και τα λοιπά. Και να βάζεις ένα τραγούδι τρεξίματος από τα παλιά και να βάζεις αυτό που έλεγε ο Κεντέρης είναι πρώτος και τον τσουκαλάνα, λέει άντελια. Ευχαριστώ πολύ έλα. Είναι ένας δύσκολο μαραθώνας και οργοθά τον οποίο ακολουθούμε. Χρισάγη, αυτό και τέταρτε! Είδε αφήστε αυτό! Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαρασμό. Με τα <Πίστες>, είστε ζωντανή, νεκρή! Φαρότη βρισκόμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα ενό δύσκολου μαραθώνιου. Λίγοι κύκλοι! Ολέξι Τσίπρας είναι απίστευτο! Είμαι Με Βάλε μου για την Παρασκευή της Μέλισσες, ευκαιρία είναι Αν κλάψω μη με φοβηθείς Την ένιωσα και πριν χαθείς Μια πίκρα στο ροδόνερο Γιατί μαρνιώσουν το όνειρο να τον πατά κι ας με κονούν οι μέλισσες και εσύ που δε με θέλησες νυχτόν η